Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το Μέγα Ελέησον Σου, δεόμεθα Σου επάκουσον και ελέησον. Κυριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Πέτει δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κυριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πέτει δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομέου. Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο, Κύριε Λέησο. Πέτει υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Εμιλιανού Ιερομονάχου και Πάσις της εν Χριστώ ημών Αδελφότητος. Κύριε Λεϊσό, Θα υπέρ των αδελφών των δες διακονίες όντων, διακονούν των και διακονισάν των εν τη Ιερά Μονή Ταύτη, Κύριε και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν μεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τείν ειν και αΐκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία των Χριστιανών να κατέσκενται, με συνδία προς το πίτη να μετάθετε, μη παρήδης αμαρτωρώντε Scăpăzând din si, taci n-o și